γιατί ε, η δημοκρατία μας έχει κάποιους κανόνες με τους οποίους βλέπουν. de των και των <Τι> Μεταρρυθμίσεων τον On verra ça demain, on verra ça demain Ce soir je danse sais Il pourrait falloir faire ton a Pour un petit déjeuner C'est un Το λουλάκι ε, Να τον υποδεχθούμε. Τον υποδέχτηκαν χθε στη Θεσσαλονίκη. Οι κάτοικοι εκεί, από εκεί και η φωνή του ανθρώπου με ενθουσιασμό και με χειροκροτήματα που υποδέχθηκε τον Πρωθυπουργό των Έργων, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκι μας το Λούλι το λουλάκι μας για να κάνει και ομοιοκαταληξία. Είπαμε και εμεί να ξεκινήσουμε έτσι σήμερα και με το Βορύδι. Ο Βορύδι, ο Μάκης Βορύδη, ο Μάκη ο οποίος εμπλέκεται, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές εισαγγελίε, τις ευρωπαϊκές διαδικασίες, στο σκάνδαλο, στη σκανδαλάρα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Βεβαίως θα λάμψει αλήθεια και η δικαιοσύνη κάποια στιγμή το μοντέλο Τριαντόπουλου που θα εφαρμοστεί και στη συγκεκριμένη περίπτωση και οι βουλευτές και μέχρι να αποδειχθεί κάτι όλη όλοι και, και άλλες λέξεις και φράσεις πολύ ωραίε. Αλλά όμω οι Ευρωπαίοι σκόνταψαν πάνω στον Αυγενάκη και πάνω στο Βορρείο και μα θα έστειλαν εδώ τα απεσκέσια Και από τότε έχουμε θέματα και θα έρθουν και άλλα πεσκέσια από τι λένε οι πληροφορίε. Δεν μπορούμε εμεί να πιστέψουμε ότι συμβαίνουν όλα αυτά. Στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη, του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού των Έργων, του Λούλι του Λουλάκη μα, όπω το, το επεκτείναμε κάποιο κάπω. Και επειδή τα έχουμε όλα αυτά. Και χρειάζεται μια οχύρωση η κυβέρνηση. Εμεί είμαστε εδώ για να την οχυρώσουμε και να θυμηθούμε πια ακριβώ Ελλάδα ή μάλλον να μετρήσουμε πόσο ισχυρή είναι η χώρα μα. Σε λίγε εβδομάδε από τώρα συμπληρώνεται η μαύρη επέτειο του τραγικού δημοψηφίσματο αφού είχαν κλείσει οι τράπεζε. Αυτά τα αφήσαμε πίσω μα. Η γνώμη τη Ελλάδος σήμερα μετράει. Η Ελλάδα είναι ισχυρή. Κάντε στην υγεία μα. Με μια οικονομία η οποία συνεχώ βελτιώνεται. Αδυσοπικά. όσο η οικονομία θα πηγαίνει καλά τόσο το μέτρισμα της ανάπτυξης θα επιστρέφει πίσω σε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη ο Θεός να σας έχει καλά και εσάς, αλλά αφού δεν φρόντισε μέχρι τώρα η γνώμη της Ελλάδος σήμερα μετράει η Ελλάδα είναι ισχυρή η Ελλάδα είναι γνώμη της Ελλάδος σήμερα μετράει Η Ελλάδα είναι ισχυρή Ζήτω η Ελλάδα Έχει και κάποιες απώλειες και που αλλά το όμως η Ελλάδα, η Ελλάδα είναι ισχυρή τα έλεγε στη Θεσσαλονίκη αυτά χτες που τον υποδέχτηκαν στον Πρωθυπουργό των Έργων τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους είπε αυτά τα πάρα πολύ ωραία τους είπε και άλλα, θα τα ακούσουμε στην συνέχεια όπως και άλλα είπε στη Βούλη προχθές ε, εκεί μίλησε για την περίφημη τροχιά Είναι καιρός να γυρίσουμε την πλάτη σε όσους επιμένουν να διχάζουν και να διετηριάζουν την κοινωνία. Και πολύ περισσότερο σε μια τέτοια συγκυρία, όπου γύρω μας εκδηλώνονται πρωτοφανείς αλλαγές, πόλεμοι, γεωπολιτικές ανατροπέ, οικονομικές αναταράξεις, μια πραγματικά κινούμενη άμμος, στην οποία η Ελλάδα Μένει ευτυχώς μακριά και σταθερή, διατηρώντας την εσωτερική σιγουριά και σταθερότητα. Σκέψεις βουβέ, με συγκλονίζουν ασταμάτητα. Και συνεχίζοντας παρά τι δυσκολίε την ανωσιακή τροχιά Ερνητικοί και φοριζημένοι με κυνηγούν, με βασανίζουν αλήθεια. Και συνεχίζοντα παρά τι δυσκολίε, την αναπτυσσική <Τοχεία> Γιατί η δημοκρατία μα έχει κάποιου κανόνε με του οποίου δουλεύει, <Τοχεία> Πολύ ωραία. Τα λέει εδώ ο κύριο Βορύδη, με το γνωστό ύφο. Γιατί η δημοκρατία μα έχει κάποιου κανόνε με του οποίου δουλεύει. Δηλαδή, μαθαίνουμε πρώτον ότι η δημοκρατία μα δουλεύει. Όχι, μα δουλεύει. Δουλεύει η δημοκρατία μα. Και έχει και κανόνες, δουλεύει και με κανόνες, δεν είναι χάρβαλο, δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Πολύ ωραία τα λέει εδώ ο Μάκης οπότε οι κανόνες θα εφαρμοστούν τώρα και στο Μάκη Και λίγο πριν ακούσαμε ότι έχουμε μπει σε τροχιά, σε τροχιά ασφάλειας, γιατί γύρω γίνεται ο χαμός, ένα μακελιό ατέλειωτο, τριγύρω παντού. και όλος ο πλανήτης ξύνεται και τρώγεται εμείς όμως εδώ είμαστε σταθεροί πάμε πάρα πολύ καλά έχουμε και ανάπτυξη, έχουμε περάσει και 5-6 χώρε σε πολλούς τομείς, στην υγεία, στην ανεργία στην ανάπτυξη ταυζίουν, τα πανεκέρχονται όμως για να τα... καταφέρουμε σε αυτούς τους τομείς και να τα πετύχουμε όλα αυτά. Έπρεπε κάποιοι να στεναχωρηθούν, δεν γίνεται. Όπως λέει και ο Θεοδωρικάκος, έχουν στεναχωρηθεί βενζινοπόλες, έχουν στεναχωρηθεί τα σούπερ μάρκετ για να φτάσουμε εδώ που έχουμε φτάσει και κυρίως, θα το ακούσουμε από το Θεοδωρικάκο, έχουν στεναχωρηθεί και οι πολυεθνικές. Μεταλλεύτηκαν την περιέδωσα ατμόσφαιρα ναι, και τι κλιματικέ αλλαγέ. Και άφησαν τι τιμέ περισσότερο από όσο είχαν δικαίωμα να το κάνουν κατ' εφαρμογή ναι. του συγκεκριμένου Φενζινάδες νόμου. Πενζηνάδε εθνολόγοι δηλαδή. Η, το μυρίστηκαν. Η, η απάντησή μα λοιπόν είναι ότι ο νόμο είναι νόμο. Δύο λεπτά, να το οργανωθούμε εδώ. Όσο ισχύει θα ελέγχεται, όσο ισχύει θα υπάρχουν οι ποινέ για όσου παραβαίνουν αυτό το νόμο. Ξέρω ότι πολλοί στεναχωρέθηκαν. Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που έχω αντιμετωπίσει αυτόν τον ένα χρόνο τέτοιου είδους καταστάσεις και με τα σούπερ μάρκετ έχουν συμβεί διάφορα πράγματα και με τις πολυεθνικές εταιρείες αποδείξαμε σε όλους ότι κάνουμε... όσο μπορούμε πιο αυστηρά και υπέρ της προστασίας των καταναλωτών τη δουλειά μας γιατί αυτή είναι η αποστολή αυτού του Υπουργείου σε ό,τι αφορά το κομμάτι του μπορεί να διασφαλίζει τον υγιή και νόμιμο ανταγωνισμό Μάλιστα ώστε να υπάρχει η νόμιμη κερδοφορία και ταυτόχρονα να προστατεύονται οι καταναλωτές Μάλιστα Μάλιστα που λέει και ο Βορύντης Ναι αλλά εδώ ακούσαμε το Θεοδωρικάκο να λέει ότι στεναχώρησε τα σούπερ μάρκετ Τους βενζινοπόλες Οκ okay, αυτό να το δεχτούμε Αλλά στεναχώρησε και τις πολυεθνικές Με τις αποφάσεις του, με τη συμπεριφορά, με την πολιτική της κυβερνήσεως Και επειδή οι πολυεθνικές είναι καλές Δεν ξέρω πόσο σωστό είναι αυτό να στεναχώρουμε τις πολιεθνικές Δεν μας έχουν πειράξει Συνήθω στεναχωρούμε καταστάσει, ανθρώπου, οντότητε που μα πειράζουν οι πολυεθνικές Δεν μα έχουν πειράξει. Και βγαίνει εδώ Θεοδωρικά, ξέρουμε το αριστερό παρελθόν και το πιο αριστερό παρόν, και πάει να στεναχωρήσει και το λέει κιόλα. Και γυρίζει το μαχαίρι στην πληγή. Τι πολυεθνικές Θα στεναχωρηθούν οι πολυεθνικές, θα φύγουν και να δω τι θα κάνουμε μετά καπιταλισμό χωρί πολυεθνικές Πού θα βρίσκουμε απορριπαντικά, που θα βρίσκουμε όλα αυτά τα πολύ ωραία, και ποιο θα κερδοσκοπεί ει μα. Οριακά είναι τα πράγματα, το βλέπετε στον πλανήτη Τουλάχιστον να κρατήσουμε κάποιες σταθερές που έχει το σύστημα Και ένα, μια από αυτές τις σταθερές είναι οι πολυεθνικές Μια άλλη σταθερή είναι η υπουργοί που κοροϊδεύουν τον κόσμο για τις πολυεθνικές Αλλά αυτό το έχουμε δεν πρόκειται να το χάσουμε Οπότε το 2027 σε δύο χρόνια θα τα κρίνουμε όλα αυτά Σα είπαμε μια σειρά από πράγματα. Το 27 πρέπει να μας αξιολογήσετε αν τα κάναμε. Θα τα έχουμε κάνει και θα έχουμε κάνει και περισσότερα από αυτά. Μάλιστα. αφού <σομίου> είναι <ΣΟ> Σας είπαμε μια σειρά από πράγματα Το 27 πρέπει να μας αξιολογήσετε Αν τα κάναμε <Ρι> Εμείς έτσι το έχουμε στο χωριό Αυτό είναι το συνήθεις <Ρι> <Ρι> <Ρι> Όλους μέσα Όλους <Ρι> Αυτό είναι το συνήθι. Και <Ρι> <Ρι> <Ρι> <Ρι> λέει βορύδες να μπουν μέσα που μέσα ακριβώς δεν μας είπε Και όλους όλου Καμία αντίρρηση εμείς είμαστε υπέρ Όταν είναι να μπουν μέσα Και αν αφορά και τους όλους Να μπουν όλοι μέσα δεν έχουμε καμία απολύτως αντίρρηση για αυτά τα, αυτές τις διαδικασίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος του Θεσσαλονικείς στη Δυτική Θεσσαλονίκη του είπε ότι το 27 θα κρυθούν γιατί έχουν πει πολλά τα έχουν κάνει όλα οπότε καλπάζουμε και πάμε πάρα πολύ ωραία μέχρι τότε χωρίς όμως να λάβει υπόψη το Μητσοτάκης, και χωρί να λάβουμε όλοι εμείς υπόψη μας την αντάρτισα τη σύγχρονη Μπουμπουλίνα τη Θεοδόρα Τζ Το άλλο συγκλονιστικό στοιχείο, κύριε Γαπόβλου, αυτό που μα είπατε και που με έχει συγκλονίσει, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ε, το οποίο η πολιτική ηγεσία βεβαίω φωτογραφίζονταν στι διαδηλώσει δίπλα στου συγγενεί των θυμάτων, επέλεξε αντί να συνταχθεί με το αίτημα τη κοινωνία, που ήρθε βεβαίω ω αίτημα για τη σύσταση τη Ποροναγκατική Επιτροπή στη Βουλή πρώτη φορά. Από την κοινωνία ήρθε το αίτημα αυτό. Ε, προτίμησε να απόσχει, αν θέλετε, ετοιμάζοντα για μένα του αγώνε σα. Των αριστερών, που ουδέποτε δε δεν έσκεψαν κεφάλι. Και να σου πω και κάτι, δεν με νοιάζει γιατί είναι αριστερά, καθόλου δεν με νοιάζει. Γιατί είναι μια παρέα αργόμισθων, οι οποίοι βρέθηκαν κάτω από μια σημαία ευκαιρία, λοιπόν στην προκείμενη περίπτωση εδώ, για μικροηγεωστικέ διευθετήσει. Με νοιάζει για το ΣΥΡΙΖΑ, και ξέρετε γιατί με νοιάζει, και με λυπεί συγχρόνου. Γιατί έχω εγώ δώσει μια δεκαετία από τη ζωή μου, έτσι σκληρά, Μάλιστα. για να μπορέσει να, α, αυτή η χώρα να αλλάξει και για να πέσει ο Μητσοτάκη και το Μητσοδακαίκου. Je Je Je δεν σα κρύβω πω αν δεν είχα γνωρίσει και εγώ το Στέφανο Κασελάκη και μέσα από αυτόν όλου και όλου εσά μπορεί να τα είχα παρατήσει και ίδια. Τι να κάνουμε, μου; αυτά έχει ο κόσμο. <χε> Τώρα εμεί εδώ τι βολέψουμε. Γιατί αναρωτιόμουν, ω θα χρόνο μου μένει ακόμα Το είπε, εδώ είναι παλιά αυτή η δήλωση, αλλά η πρώτη δήλωση είναι φρέσκια: Ότι πολεμάει το Μιτσοτάκι και το Μιτσοτακέικο. Είναι απέναντι η Θεοδόρα Τζάκριμ. Είχαν κυβερνήσει μαζί πριν 10 χρόνια, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Έχουν ψηφίσει όλα τα μνημόνια μαζί με το Μιτσοτάκι και το Μιτσοτακέικο. Και όταν ήταν στην κυβέρνηση τη αριστερά η Τζάκριμ, εφαρμόζονταν τι πολιτικέ του Μιτσοτάκι και του Μιτσοτακέικου, γιατί είναι ίδιε αυτέ οι, οι πολιτικέ, δεν έχουν καμία απολύτω διαφορά. Ότι Ευρώπη, μακελεύουν το λαό. Εδώ, είτε με κόψιμο του ΕΚΑΣ, είτε με φόρου, είτε, είτε, είτε, τα ξέρουμε, τα ζήσαμε. Είτε με ενίσχυση καζίνο, είτε με ενίσχυση εφοπλιστών, και ο Μητσοτάκης, και το Μιτσοτακέικο, και η Τζάκρη και το Τζακρέικο, και ο Τσίπρας και το Τσιπρέικο, τα ίδια ακριβώ κάνανε. Έτσι λοιπόν, ένα εχθρό του Μητσοτακισμού και του Μιτσοτακέικου είναι η Θεοδόρα Τζάκρη. Δεν είναι λίγο να την έχει απέναντι, δεν ξέρει τι σου ξημερώνει. Και βέβαια, βάλαμε και το παλιό, τι παλιό πριν κάνα μήνα από το συνέδριο του. Κόμματο Κασελάκη τότε που είχε σπάσει η Θεοδόρα Τζάκρη και είχε σπάσει και τις καρδιές όλων μας που είχε αναρωτηθεί ω πότε θα αντέχει να τα βάζει με αυτό το σύστημα το οποίο Ο σύστημα έχει μέσα και Μητσοτάκη και Εγώ παρόλα αυτά αντέχει ακόμα την είδαμε και τη χαρήκαμε η λύση είναι αν κάποιο θέλει να απαντήσει σε όλα αυτά να πάει να γίνει μάγειρας Από ποιον χώρο είναι ο κύριο. Από επιχειρηματίε. Νομίζω ότι μπορεί να είναι και εστίαση. Η εστίαση πάντω έγινε πολύ καλά. Στην εστίαση, α πούμε, προσέξτε. Στην εστίαση και στον τουρισμό. Που ακούμε διάφορα. Εμεί ως Υπουργείο Εργασία προσπαθούμε mm -hmm. να διευκολύνουμε το να βρει προσφορά τη ζήτηση. Ναι, δηλαδή, εστίαση, είναι. εστίαση. Να σα πω ένα παράδειγμα. Υπάρχει μια εφαρμογή καινούργια, το έχουμε αναφέρει, που λέει Job Match. Τι κάνει αυτή η εφαρμογή για τον τουρισμό και την εστίαση είναι συγκεκριμένα. Α πούμε ότι εγώ θέλω να δουλέψω στην Εστίαση στην Κρήτη. Που λέτε από την Κρήτη ότι είναι ο κύριο. Μπαίνω μέσα στην εφαρμογή και λέω: Θέλω να δουλέψω στην Κρήτη, στο, στην Τάδε Πόλη, βάζω, βάζω, τα, βάζω τα στοιχεία μου, τι προδιαγραφέ μου δηλαδή. Ναι. Έχω εμπειρία στη μαγειρική, θέλω τόσο μισθό, 1500 ευρώ και πάνω, και είμαι διαθέσιμο Ιούνιο με Σεπτέμβριο. Το σύστημα αυτομάτω με τεχνητή νοημοσύνη με παντρεύει. Έχω εμπειρία στη μαγειρική, θέλω τόσο μισθό, 1500 ευρώ και πάνω. Εδώ είναι η κυρία Κεραμέως, χθεσινή δήλωση που μιλάει για το παράδειγμα του Μάγειρα. Έχει το ίδιο παράδειγμα, όσο πάνελ και να πάει λέει τα ίδια ακριβώς. Για το job match που θα βάλει στο κινητό και ο μάγειρα θα πάει να πάρει 1500 ευρώ, μας είπε χθε. Δεν μου αρέσουν αυτά, την προηγούμενη εβδομάδα μας είχε πει για το Μάγειρα, αλλά με 1700 ευρώ.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 Δηλαδή, λέω, Μάλιστα. θέλω να δουλέψω Ιούνιο με Σεπτέμβριο. Mm -hmm. Στο Τάδε νησί, mm -hmm. εγώ θέλω πάνω από 1.700 ευρώ Μάλιστα. Αυτός είναι ο όρος μου εμένα, ας πούμε mm -hmm. Και είμαι Και αυκός Και έχω, yeah. έχω προϋπηρεσία ως μάγειρα. Και εδώ θα σου κάνω τώρα μια πάλι μικρασιάτικη συνταγή Είναι αγαπημένη συνταγή τη γιαγιά μου, της Μαρίτσας Είναι... Καρμπ... Κάπα μας Παράδειγμα mm -hmm. Βάζω λοιπόν τα φίλτρα μου Αυτομάτως το σύστημα με παντρε με όλες τις θέσεις εργασίας για αυτό το νησί mm -hmm. για αυτή τη χρονική περίοδο για τα Αυτό που, που ζητάω πώς πώς. εγώ Την προηγούμενη εβδομάδα το είχε 1700 και πάνω για το Μάγερα το job match Τώρα, χτες, το έριξε 1500. Την επόμενη, με αυτό τον ρυθμό, θα πάει 1200. Το όλο και το ρίχνει η κυρία Κεραμέως. Όχι τίποτα άλλο, επειδή είναι πολύ ωραία αυτή η εφαρμογή και φαντάζομαι όλοι μάγειρε. έχουν μπει στην εφαρμογή, σχηματίζουν εκεί νούμερα, γράφουν, συνδέονται, παντρεύονται με τις ωραίες δουλειέ και έχουμε πολλά θέματα. Να ευχηθούμε η ώρα καλή, καλούς απογόνους, με έναν πόνο. να είναι εκεί οι μάγειρες στα νησιά γιατί τους έχει φροντίσει η κυρία Κεραμέως δεν έχει αφήσει μάγειρα για μάγειρα τους έχει στείλει όλους στα νησιά με 1500 και άνω 1700 και άνω δεν έχει μείνει κανεί εδώ στην Αθήνα ένας μόνος γυρίζει κρατώντας ένα μπουκάλι κρασί στο χέρι Ξέρετε κάτι ο Μπέρνι Σάντερ και σήμερα αλλά σχεδόν σε κάθε του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 Μάλιστα. Και μία λέξη για να περιγράψει το αίτημα όλων των κινημάτων αυτή τη στιγμή. Δημόκραση. Δημοκρατία. Μάλιστα. Τα παιδιά τραγουδούν στο μπαλκόνι να βγω. Πρόσεξε, μπορεί κακούργα μα το με τα κάμποματά σου. Μπεγκάρια, ρίχνουν χρυσάφι στο δρόμο, να βγω να πνιγώ. Καλησπέρα. Πιο νερό, ρε, παιδιά, νερό. Όμω μου φτάνει, μου φτάνει, μου φτάνει που έχω εγώ λίγο κλεπτόκραση. Λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Λίγο κλεπτόκραση. Λίγο και τα γόρι μου. Δημόκραση, δημοκρατία. Μάλιστα. Λίγο κλεπτόκραση. Λίγο φάραξα και τα γκory μου. Λίγο κλεπτόκραση. Λίγο φάραξα και τα γκory μου. Μάλιστα. Μαλιά, όλο μάλιστα και ο μάλιστα. Αυτή την ιδέα μα την είχε δώσει ένα όταν πριν 10 μέρε από πότε ήταν ο Αλέξ Τσίπρα, που είπε αυτά τα κλεπτόκραση, το ρο όταν έχει αγγλικά γράμματα. Κάπω δεν το λέει, ρετάρει η γλώσσα γενικώ. Και μα λέει: Βάλτε το στη θέση του κρασιού, τη μαρινέλα. Το αγόρι και τη θάλασσα τα αφήνουν ω έχουν. Ε, το κρασί έγινε κλεπτό κρασί. Έτσι, και έτσι το τονίζει το κρασί. Τη λέξη κλεπτό κρασί. Οπότε τέριαξε, Δέκα μέρε μα πήρα να το κάνουμε. Είμαστε ταχύτατοι. Τα αντανακλαστικά μα είναι άψογα. Ε, ακούμε. Εμεί ακούμε τον Ακροατή. Κάτι τέτοιο κάνει και η Νέα Δημοκρατία. Και επιτρέψτε στον υποφαινόμενο να σα πει κάτι άλλο. Θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία θα ξανακερδίσει τι εκλογέ. Αυτό και κατά την πρώτη θέση νομίζω μισόλεπτο. ότι δεν θα μισόλεπτο. Πώς θα, Α, το αγκασό... θα μισόλεπτο Πώ θα την κερδίσει, τι θα λέγατε. Πάμε να χάσουμε τι εκλογέ, θα λέγατε. θα σα πω, ξέρετε, εργάζομαι 17 ώρε την ημέρα. Από φόρτο εργασία. Αλλά φροντίζω τουλάχιστον μία ή και δύο φορέ τη βδομάδα να βγαίνω και να περπατώ και να μιλώ. με πολίτες και στην εκλογική μου περιφέρεια στο νότιο τομέα ε, Άρα, Άρα σαν το ενδύχυρα, Μ' αρέσει να συζητώ και πολύ καλά κάνει και ο πρωθυπουργός ε. άριστα πράττει και είναι κοντά στους πολίτες και βλέπει, τους μιλάει για το έργο μας, ακούει Μα γιατί φωνάζετε Για να ακούσετε Ακούω, ακούω, έβαλα καινούργια μπαταρία στο ακουστικό Μπράβο, μπράβο Ακούει. Η Νέα Δημοκρατία ακούει όπω και εμεί ακούμε του ακροατέ. Με καθυστέρηση βέβαια δεν έχει σημασία, κάπως έτσι το κάνει και η Νέα Δημοκρατία. Ο Θεοδωρικάκος είναι αυτό και τι ακούει από τον κόσμο ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει τρίτη θητεία. Αισθάνομαι λοιπόν ότι οι πολίτε νιώθουν ότι μια σταθερή πορεία τη χώρα προ τα μπρο σε πολύ δύσκολε εποχέ όπω είναι αυτέ που διανύουμε τώρα παγκοσμίω διασφαλίζεται από την ισχυρή παρουσία τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Όταν θα έρθει η ώρα, πιστεύω ότι ο ελληνικό λαό θα πάρει τι αποφάσει του. Μάλιστα Και πιστεύω ότι είναι εφικτό ο στόχο Η Νέα Δημοκρατία να ξανακυβερνήσει και για μια τρίτη θητεία τη χώρα. Ο Θεό θα φυλάξει! Ο Βορέτη είναι αυτό που λέει: Το Θεό και το φυλάξει. Εμεί είμαστε υπέρτη. Μόνο τρίτη, δέκατη τρίτη θητεία την χώρα. Πρέπει να την κυβερνήσει το κόμμα που ακούει. Γι' αυτό λοιπόν, όποιο πιάνει στο στόμα του. τον Πρωθυπουργό να τον αφήσει κάτω. Σε μια περίοδο πολύ μεγάλης έντασης και τοξικότητα, η οποία θέλω να πιστεύω ότι σιγά σιγά πρέπει επιτέλους να κλείσει τώρα που καταρρύφθηκε και γκρεμίστηκε και όλη αυτή η συνομωσία όπως την που αυτή στη της παράνοιας και του ψηλωλίου το ας καταλάβουμε... Το, Είμαστε... Για το τα χέρια Μην, Μην ανησυχείτε, εγώ είμαι από το Εγώ καλά Γιατί η δημοκρατία μας έχει κάποιους κανόλους με τους οποίους δουλεύει Να Γιατί ανησυχείτε καλέ μου κύριε! Γιατί ανησυχείτε καλέ μου κύριε! να το οργανωθούμε εδώ να το οργανωθούμε εδώ που λέγει το ανέκδοτο και κάτω τα χέρια του, του Μητσοτάκη φώναζαν οι Θεσσαλονίκης προχθές χθες πάνω στην Θεσσαλονίκη και τους απαντά ο Μητσοτάκης μην ανησυχείτε εγώ σε καλά χέρια οκ okay, συνεννοήθηκαν Ωραίο, είναι μια μορφή επικοινωνία. Λες κάτι άλλο, πιάνει τη μία λέξη από το κάτι άλλο Και λες κάτι εντελώς αντίθετο Και όλο αυτό κάνει μια επικοινωνία Κατάλαβαν και αυτοί και αυτό Τι ακριβώς θέλανε να πούνε Πέρασαν όμορφα, ευτυχισμένοι άνθρωποι 2, 11, 10, 8, 80, 80 Αν θέλετε κι εσείς να περάσετε όμορφα για λίγο Σας περιμένει μέσα Ο Κύρικος ρυθμίζει τον ήχο Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, και συνεχίζουμε.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 Εκαλά και άλλη ξεκίνησα να χιούμω, αλλά σιγά σιγά του πτιχουμε. Εκπαίδευση του κάνουμε. Από την Πατρίδα μου ζητώ τα αστεία να αφήσει την κυριακή που έρχεται, σωστά για να βγάλσει. Εσύ, άμεσα είστε συνεργάτε μα αυτόν. Χρόνια τώρα. Κρόνια τώρα. Ναι. Όχι, τώρα το λεξιά πολύ τον πέρα, και εντάξει, είπαμε, φτάνει τόσο, δεν θέλουμε που τον είχαμε τόση ώρα ακούγαμε αυτόν τον τον έβαλε το. να το Όχι, το, αυτό τον βλάμε Μητσοτάκι. Του λέω θύμια και στην εκπομπή. Να ακούσετε πολύ υπόλοιπα. Όχι, πάρτο έτσι. Αυτό σα πρέπει. Η χώρα κινείται βασικά. στη σωστή κατεύθυνση. Στο ΖΑΛΟΝΟΝΓΟ. Έλα μορριλούνο, έλα Τι έγινε με τον πού συνάμα ακόμα θα τον ακούμε. Ε όχι, είναι κανονικά έχει αυτό είναι. ναι, ελληνοφρέμια είναι αυτό είναι. Εγώ φοράω τα γυαλιά από από να φύγια. το να πούμε που γαμάει ότι που νομίζει ότι αυτό αφήνει αυτό να ακούω το σιωρά και νομίζω ότι να άλλο, γιατί το άλλο. <laughs> Πρεπέ Περμα... <laughs> στο άλλο κατευθείαν έλλειν φρέναν ακούσει όρα. Ελλην φρέφνα χωρί μου σε κίνηση. Μητσοτάκη και το πλάγ. Πόλε του άλλα σα. Πάω στο άλλο λοιπόν. Αυτή οι άσοφοι σοφίοι που θέλουν πήρα στη σελήνη και αφήνουν πεινασμένου στην γηγή πώζί μου όλα σε ένα τραγουδά έχουν αποφασίσει να κάνουν τον πλανήτη το Μπουρδέλα. Δηλαδή τι δείχνουν τα σκέφτεται. Απίστευτο. Καινο δεν, πέρα, δεν πέρα, ήταν. Πέρα. Ήταν νοικοκυριμένο ο πλανήτη ξαφνικά, Μπουρδέλα, το που φίλε Τι διάλλωσε ομάδα τώρα στον 21ο αιώνα ακόμα ασχολούμαστε με πολέμου έφη 66 χρονών. Δεν έχω σταματήσει να θυμάμαι μια χρονιά χωρί πολέμη, χωρί τίποτα. Για... Σα αγαπάμε στην Ελληνοφρένια, σα λατρεύουμε. Παπα-πα-πα-πα, <πα, <πα, <πα. ωραία επιλογή, ναι. Αλλά έχετε ιδέα φίξ Ε, μονή! Χρήζεται ψυχιάτρου γιατί έκανε κυβέρνηση ο Τσίπρα. Mm -hmm. Τότε το θαύμα αυτό που έγινε το κόμμα του 30% που πήρε κυβέρνηση. Άσταλα, Βικτόρια Σέμπρε. Παγκόσμιο θαύμα. Ζηλεύουμε. Γιατί έκανε κυβέρνηση με τον καμένο και ξεχνάτε το που έχει κάνει η κυβέρνηση με τον αρχαί αποστάτη το 89. Δεν πεθάναμε, mm. όσο δεν πεθάναμε, θυμόμαστε. Ναι, ναι, ναι. Φιλάκια, φιλάκια, φιλάκια. Να είστε καλά. Φυλάκια. Μ' αρέσει το επιχειρήμα, τα επιχειρήματα παραμένουν, φρέσκα. Έλα, για. Καλημέρα, πώς το λέω. Καλημέρα. Σοβιετικό αρκούδι. λοιπόν, τι κάνεις. Καλά. Μια χαρά. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια παρέμβαση, έτσι λίγο για τη Λουκά. Την είδαμε πάλι στο Pride το Σάββατο που έγινε. Α, Βεβαίω, εγώ mm. δεν λέω τίποτα, αλλά κάποιο πιο πονηρεμένο από μένα μπορεί να πει ότι μήπω γουστάρει γκέι. Δεν είχε χάσει πράιντι τύπησα. Μήπω γουστάρει γκέι, Λουκά. Αλλιώ να παίζει ψαλιδίζιον, Μήπω γουστάρει. Γιατί όπου γκέι και χαρά, από πίσω είναι. Τον κασελάκι τον από πίσω. Στο ψινάκι πάλι από πίσω είναι. Μήπω γουστάρει τέτοια πράγματα, μήπω σε δικιά μα. Μην mm, ξέρω. Αυτό σκέφτομαι εγώ. Δεν ξέρω. Εγώ, εσύ, εσύ τι είσαι, εσύ δικιά μα, δεν καταλαβα. Εγώ είμαστε πολλέ εμεί εδώ πέρα, θα oh, δεν ξέρω αυτά. Εν Τώρα Α, είμαστε θα τα βγούμε το βραδάκι. Πού θα πάμε; μου, μέσα, πάμε; τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. οι προανακριτικές, καλή και η δικαιοσύνη, χίλιε φορές καλύτερη που θα αποδώσει η δικαιοσύνη για το έγκλημα των τεμπών. Αλλά όμως η κυβέρνηση έχει άποψη για όλα αυτά Θα ακούσουμε εδώ τώρα να μιλάει ο Κυριάκος Μητσοτάκη Στη Βουλή για τον Καραμαλή Αυτό θα ακουστεί σε μερικούς μήνες Από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και για το Βορρίδη το περίφημο μοντέλο Τριαντόπουλου Θα επισημάνω μόνο ότι το αβάσιμο των ισχυρισμό των πολιτικών αντιπαλών Δεν σημαίνει ότι θα τέμπει το κράτος να εκτέθηκε Κάθε άλλο Γι' αυτό και η έρευνα. Θα πρέπει να αναδείξει την αλήθεια σε κάθε επίπεδο. Προσωπικό, το διοικητικό και ναι ασφαλώ το πολιτικό. Όμως όχι με όρους λαϊκών δικαστηρίων, αλλά με την ψυχραιμία και την αμεροληψία που μόνο η δικαιοσύνη διαθέτει σε μια σύγχρονη δημοκρατία. Και αυτό και θεωρώ ότι η εισήγηση της Νέας Δημοκρατίας και η πρότασή της είναι απολύτω σαφής. Εμείς δεν διαπιστώνουμε... Επαρκείς ενδύξεις ποινικές εφθήνες για στελέχη της νέας δημοκρατίας, αλλά δεν θέλουμε για καμία σκιά στη διαρρύθμιση. Τα ίδια θα τα ακούσετε σε έξι μήνες το ίδιο κείμενο, μπορεί και σε ένα χρόνο. Το ακούμε εμείς από τώρα γιατί βλέπουμε μπροστά λάος μέρος δεύτερου. Τι κάνω, κάνω μαζί με το κάνεις εκπο Μα... Δε μαλάκα αυτά τα τριμπούρδελα να πούμε. Αυτή η ο το άλλο το βλαχάκι και όλα τα χίλια τα ραγκούσο Τι κάνετε, μαλάκα να τη δουν του μισοτάκι. Θα τα Ο μισοτάκι Να σου πω κάτι άλλο τώρα. Καταρχήν, ναι, να πω στον κύριο Πλακιά, αν μου επιτρέπετε με όλο το σεβασμό. Πολύ καλά έκανε η κυρία Καριστιανού και στάθηκε μπροστά στο Μητσοτάκι και όρθωσε το ανάστημά της. Ακόμα και να φάει τα μούτρα της, για μένα έκανε πάρα πολύ σωστά η κυρία Καριστιανού και όσοι βρίσκονται από πίσω. Εδώ το κλείνουμε.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 Εθνίκια και αριστερή όλοι Πώς μαζί. Αριστεροί. Ο αλέξι θα είναι ο επόμενο Πάρτε το χαμάρι. Πάμε γερά να στηρίξουμε αυτό το όραμα. Αυτή την κομδία είναι καλό. Πάμε. Κοροϊδεβε, κοροϊδεβε. Δεν κοροϊδεύω, κοροϊδεβε. το λέω. Θα μείνει το κουκουέ και θα έχουν Βρε το κουκουέ κουκουέ στην πρόκει. άκρη τώρα, το κουκουέ δεν έχει τώρα με αυτά. Δεν τα καταλαβαίνει τα υψηλά νόηματα. Άσε χωρίς χωρίς το κουκουέ να, πρόκει να πρόκει. είναι εκεί Κολλημένο εκεί που ήταν, άστο, εμεί πάμε μπροστά με τον Αλέξη Μιλάμε για διακυβέρνηση. άσε το παραμύθι. Το φάκαμε στην μάματα στα χρήματα. Φύγαμε. Χρόνια. Ο αλέξιο θα ενώσει την αριστερά. Βρεπάμε σου αριστερά. λέω τώρα, φύγαμε. Λοιπόν, πάρτε το χαμπάρι. Έρχεται, έρχεται ο Αλέξη Περιμένουμε την οξυγονοκόλληση Τη στιγμή τη Ένωση. Μόλι το κάνει, ο άλλο δεν τη βγάζει την τετραετία. Θα τρίβουμε ε, τα ο μάτια μα. Μόλι το κάνει. Μόλι ο αλέξει το πάρει σοβαρά, δεν τη βγάζει την τετραετία. Δεν το παίρνει όμω εκεί τσατίζουμε. Πάρε το βρέα λέξη και σε κάτω για μα. Έρχεται, έρχεται, κάνει πολλή, κάνει πολλέ. έλα, έλα. έλα. Ερχόμαστε από Δευτέρα Έλα δε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 Ναι, ένα μπουρδέλο είμαστε. Όπω φεύγει από τον Πυριανό στο σχιστό για να κάνει στροφή να βγει εκεί στην Αθήνα. Αυτή είναι η τιμωρία σου που έφυγε από τον Πυριανό. Μείνε στον Πυριανό. Έλα, παιδιά, πιέντε λεφτά στο σκουπίδαριό. Έχουν πάει κανεί στην Κωνσταντινούπολη να δουν πώ είναι οι δρόμοι από μέχρι την πόλη. Θα μα φάνε λάχανο οι Τούρκοι. Αν δεν μα τρώνε, δεν τελειώνει αυτό το μαρτύριο, δεν μα τρώνε. Σιγά, σιγά το προσπαθούν, μην ανησυχεί. Άσυ που θα πληρώσουμε όλα. Μην πω την κουβέντα την κανονική που τη λένε άλλοι έχει μέσα για όλου. Αυτού του κριτικού, μόνο του κριτικού. Ρώτα, εμένα πούμε από την κεφαλαιονιά. Μα δεν είναι... σε ρωτάω όμω. Α, ναι, mm. σε ρωτάω. Παίζουμε, ναι, πούμε από Ναι, και εκεί τα ίδια έχουν κάνει με τα όπου έχει επέ και τα όπου έχει επά. Τα ίδια, παντού. Και ναι. θα τα πληρώσουμε εμεί, οι συνταξιούχοι. Και ποιο θα τα πληρώσει, ε, οι άλλοι. Ε. Αυτή δεν είναι για να πληρώσουν, αυτή είναι για να εισπράξουν. Να διαχωρίσουμε λίγο ε. σε αυτόν τον τόπο, τι είναι να κάνει ο καθένα. Έτσι. Τόσα χρόνια, τόσε κυβερνήσει, κανεί δεν φταίει. Δεν θα... έχουν όλοι το άιμπαν για να πληρώνουν. Κάποιοι το έχουν για να εισπράτττουν. Άμα το καταλάβετε αυτό θα συνεννοηθούμε επιτέλου. Έλα, γι' αυτό θα φάνε μαύρο όλη την Ευρώπη. Καλά, μη φάνε επόμενη. και πολύ, Ρέμισε κι εσύ. Αισιοδοξή, κυρία, πάρα πολύ αισιοδοξή. Φτάσαμε στο τέλο. Γιατί όπω κάθε Παρασκευή, τέτοια ώρα έχουμε τι παραγγελίε και αφιερώσει σα. Με αυτέ πάμε στο ακριβώ τη ώρα. Μαγκαζινόμεσο μετά με τον Γιώργο Πιέρο. Εμεί τα υπόλοιπα τη Δευτέρα. Γεια σα. Είμαι μια παραγγελία για την Παρασκευή. Βάλτε μου λιγάκι οι δηλώσει του Γκλέξ που έλεγε για τι μπαταρίε, τι ανεμογεννήτρε. Έχουμε 5.000 σε όλη την Ελλάδα Έχουμε να γυρίζουν ανεμογεννήτρε, 15 δι και αρέχουμε. Ξέρετε πόσο Πόσο βγάζουν αυτέ οι 15 Ξέρετε πόσο αρέχουμε βγάζουν. 0. Διότι δεν έχουν βάλει ακόμα μπαταρίε. Έλα μου. Δεν έχουν βάλει μπαταρίε. Πουθενά. Τι νοείτε, ότι δεν υπάρχει, ο δεν παράγεται ρεύμα τη ανεμογεννήτρια. Όχι. Δεν έχουν μας βάλει μπαταρίε. Και μερικέ δηλώσει έτσι του Δόκκα για να ξέρουμε ποιοι είναι οι διαβρύανε πρωθυπουργοί τη χώρα μα. Τέτοιο κακό ελπίζω να μην μα βρει. Και εγώ το εύχομαι, αλλά τέλο πάντων εντάξει. Είχαμε βάλει να, μέσα από το πρασίσμα να μειώσουμε την αιστή θερμοκρασία κατά 5 Κελσίου. Ε. έχω μια και κάνω το Στην Κυψέλη, για παράδειγμα, ψάξαμε και βρήκαμε και είχε στην αλλεπότερη ένα πολύ μικρό σημείο και εκεί φτιάξαμε ένα μικροδάσος Με σκοπό να αλλάξει το μικροκλίμα στην περιοχή, κατά 5 με 7 βαθμούς Κελσίου Εστή θερμοκρασία. Μπράβο, παιδί μου! Μπράβο! Έχει καταλάβει τι κάνουμε.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 Τα βγάλουμε. Δηλαδή τα παιδιά μα δεν μπορούν να στο σπίτι. Γιατί βγαίνουμε με πηγαίνουν εκεί πέρα άντρε και τα παιδιά μα ρωτάνε. Τι είναι εδώ πέρα, μαμά. Αυτά τα μαθαίνουμε στα παιδιά μα. Και αν είναι, θα μπούμε μέσα και γυναίκε. Α τη σκύση έχω φρέτα. Γιατί τη βιότητά μα μιλάμε, δεν μιλάμε για άλλο τίποτα. Ελλήν είμαστε, δεν είμαστε κατσβελούν την Τουρκία. <στονίκη> δεν ζούμε εδώ, ζούμαστε. Και τα παιδιά μα πηγαίνουν και το ελικό αυτό, αυτό το λέμε. <στονίκη> Συγνωρίζω πα, πα, <στονίκη> ναι, αυτό το λέμε.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 Καλά μαλακάς είσαι Καλά τώρα, τα ρωτάνε αυτά Σε ποιο πήρα Το όνομά σου πώ είναι Στράτος Τζόρτζογλου Θα σε γάζω Έλα Ε δε λοιπόν Ένα υπεύθυνοτος μου Το νερό να μαζέψει Αν τώρα ξέχι Μα γάζω σου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 Τι έτοιμόγενη βρε μαλαίκα, εσύ πάλι Τι είναι Δεν σου πάνε να μαζέψει τα νερά με τον κουβά Τα μαζεύουμε δω στο σπίτι Τόσες, δε τόσες δε προτάσεις δε καλύτερα, αρε, Μου δε... κάνεις πλάκα, εδώ πέρα Δεν θα πάει σταγόνα χαμένη Άρε, καλύτερα, να... Δεύτερον, ήθελα μία αφιέρωση για να γίνει για ό,τι αυτός αντιπροσωπεύει οι βαρμπάδες, τους πατεράδες Όλους αυτούς που νομίζουν ότι είναι κάτι σημαντικό Ότι κάτι έχουν την αλήθεια, ότι είναι προγραφτικοί Για αυτού αυτούς έθελα μια αφιέρωση για την παρασκευή Την άγρια ορισοδέα του φίλου με τη Τα περήφυμα του έχουν τα και θα σα Έτσι όπω τα πλώνε, τα θλιμμένα Δεν μου λες τρε Στα τη μου τα ειρηνικά. Και θα σγαμμώ όλου.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 συνεχίζοντας. Έχω να πω το εξής σε όλους τους κατατρευμένους αγώνα συνεχίζεται και για την Παρασκευή θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ χωρίς να κόψεις τα τραγούδια που θα σου πω το ένα είναι θα βάλεις τον Άρη σε σηκώνουμε πολλά πρωί με τον Θανάης τον Τίμψα της Θεσσαλίας ένα ορεινό που μιλάει για τον Άρη και το φαιδιό του <Τολλημέρι>, Το πολύ δυνατό, μπροτά στον Βουργοπόταμο με τον Νίκο Καλάνη. Και τα δύο θα τα αφήνεις να παίξουνε, γιατί χτες έγινε αυτό το ανεπάντηχο πριν από 80 χρόνια. Μπροτάει στον Βουργοπόταμο, ταντάρτικο του φέγγι, ταντάρτικο του φέγγι. Μπροτάει μία, αν προτάει δυο, ταντάρτικο, έχουν αρχήγω. Το ΕΑΜ και ο Ελλάς.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 πολλές φορές βλέπουμε καταστάσεις που φαίνονται πολύ τρελές ε, παιδιά να ορμάνε πάνω σε φορτηγά και να προσπαθούν να ρίξουν ένα από τα κουτιά που έχει σκιστεί να ρίξουν μια κονσέρβα για να μπορέσουν να έχουν κάτι. Α, η πίνα. Αν σπου αφιερώσει, θα κάνει την Παρασκευή. Ναι. Ωραία. Θέλω το μάνα από του ρωσουλίτε του Χριστόδου Χάλαρη με τη συλλογιστική ερμηνεία του Χρήσαντου, αφιερωμένη σε όλε τι μανάδε που έχουν το προνόμιο να θάβουν τα παιδιά του. Τι μανάδε τη Γάζα, του Ιράν. Αυτό είναι προνόμιο. τη Γάζα. Ρε φίλε, ξέρει τι είναι να θάβει το παιδί σου και να έχει το βλέμμα τη κυρία Χαριστιανού. Είναι προνόμιο, φίλε. Να μην έχει λυγή ή να στέκε σε όρτιο μετά από αυτό. Όντω είναι προνόμιο. Εγώ έτσι το βλέπω. Σε όλε αυτέ τι μανάδε, την κυρία Φίσα, όλου αυτού, τι μανάδε από εκείνα τα γυφτάκια, ρε τα χαμένα. Που τα γιατί κουνήθηκε η μηχανή στη το μάνα Για ευρώ κοινωνία που ζούμε. είναι αυτό. πρώτο Μόνο το κερατό μου. στο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 ]âu. <forcé certains> μου έχασα. Είμαι μάνα της Ελένης έχασα κομμάτι του εαυτού μου είμαι μισή μάνα τώρα αν δεν είχα Πέτρο θα ήθελα το τέλος μου να ερχόταν με το τέλος του παιδιού μου <soci manipulation> <ife Though movies are readable> 28 Φεβρουαρίου σκότωσαν το παιδί μου. 9 Μαρτίου κίδευσα ότι απέμεινα από εκείνη. Ήταν ούτε 20 ετών. Κανεί γονιό ποτέ, καμιά μάνα να μην ζήσει αυτό το κακό.